Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούω επεισόδιο Ιουνίου. Πόσο χάσιμο χρόνο και ενέργειας Και πόση αφήνιση χρειάζεται ο κόσμο για να ασχολείται με τον κότσο Πακογιάννη. Το μυαλό δουλεύει καλύτερα. Πιο γρήγορα, ενδέχεται νέα ρευθίσματα. Και την επιστροφή του Αλέξη. Και πώ θα Κιάξει το σύστημα δεύτερο Πόλο να μην τυχόν και πάμε σε εκλογέ χωρί αυτόν. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξη και ανασυγκρότηση. Ένα, μου. Μην τυχόν και διοχετευτούν. ψήφοι σε παρατάξει που δεν πρέπει. Ναι. Έχω και μια ερώτηση για την Σοφή κουκουβάγια του Αχυρώνα. Παρπατζιά, εννού. Εμένα. Εσένα. Ενώ σε όλη την Ευρώπη ακούμε ότι ανεβαίνει ο φασισμό η ακροδεξιά και το ένα και άλλο. Στην Ελλάδα γίνεται κάτι αντίστοιχο από στόλη. Βλέπει. Του δασκάλου να παίρνουν την ομοσπονδία του. Βλέπει του καθηγητέ να προσπαθούν να πάρουν το σωματίδιο την ομοσπονδία του. Βλέπει την Αδεδί να γίνεται αγώνα. Δηλαδή υπάρχει μια άλλη στροφή και μια προ την άλλη κατεύθυνση η ελπίδα. Πώ το εξηγεί αυτό. Α, ε, δεν το εξηγώ. Ούτε κι εγώ. Ότι πρέπει να ανοίξουμε κάνα βιβλίο, όχι του Τσίπρα. Η Μέρκελ έμεινε άφωνη. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανοίξει βιβλίο για να στραφεί προ την άλλη μεριά ή πρέπει να πα προ την άλλη μεριά για να σου πούνε να ανοίξει βιβλίο. Α, σωστό. Α γίνει ένα από τα δύο Ας γίνει ένα από τα δύο γιατί είναι προ τη σωστή. Δεν είναι διάβαση. αυτό. Είναι γιατί τα μόρφωτα γύδια θα βασιλεύουν. Έτσι ακριβώ. Mm -hmm. Θα μαυρίζουν και θα βασιλεύουν. Hey. Και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Έλα, Τόλι, τι κάνει. Καλά. Καλά, τα πρώτη φορά περνώ από Μελβούρνη σε χοπαρμένο. Ωραία. ξεκινήσει όλα τα ακρίβεια που θα τα... μα έχει μεγαλώσει. Εγώ σε με τόσα χρόνια και σαν γιαλάρα, ο Νέα και τέτοια. Θέλω να σου πω ότι δεν έχετε καταλάβει ότι ο Τσίπρα με το βιβλίο που είχε βγάλει θέλει να προσελκύσει το δεξιά ακροατήριο. Αυτό δεν έχετε καταλάβει όλοι. Ah. Για να κερδίσει τι εκλογέ. Σωστό. Του αριστερό σου λέει: Του έχουμε. Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Ε, βέβαια. Καγιά σιγιά με την τώρα. Λακί με τον Άδωνη. Κατάλαβε. Οι πολιτικέ που έκανε όταν ήταν η κυβέρνηση ήταν μη αριστερέ. Mm. Έτσι όλοι το γνωρίζουμε αυτό. <σχυ> Οπότε αυτό δεν έχετε καταλάβει. Του έβαλε και του άλλου τον εξάσκη. Του λέει: Να, εδώ είμαστε. Πάμε με του άλλου. Να είναι αυτό, Φανάρη. το καταλάβαμε και ευχαριστούμε πολύ. Ενάστε καλά. Και κάτι άλλο θέλω να σου και το Αλλά όταν άκουσα τον Άδωνε να μιλάει για του κριτικού. Απαντάω κριτική, παντάω να τρόφι, παντάω να είσαι Να πάμε την κριτική, όπα! Α, συγγνώμη, ναι τι. <συσκλήρ>. Μου ήρθε ένα βίντεο που είχα δει από ένα του Άμα το στο YouTube υπάρχει που λέει Χίτλερ του Χίτλερ. Ήταν πολύ τρομακτικό. <συσκλήρ. συσκλήρ>. <συσκλή. Οπα. Ε καλά τι νομίζει ότι ξεσηκώνει Δηλαδή τι βλέπει ας πούμε και παίρνει αναφορές Ήξερε εγώ το παπαδόπουλο τότε που Καλέ αυτές οι χίλιο αναφορές χίλιο. του Τι πίστεψε και ότι χίλιο βλέπει χίλιο Άμποτ και Κοστέλλο Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν Στον κομμουνισμό Νικήσαμε τον κομμουνισμό στον πλανήτη Έλα. Έλα Ο Μιχάλης από την Ελλιούπολη τι να κάνω εγώ τώρα φίλε, είμαι πολύ πρόβλημα αυτόν Τι γίνεται, ξέρεις κάτι, ξέρεις κάτι, ξέρεις κάτι Για τον Τζίπρα το Πράβο ρε παιδιά Όχι πιο Τζίπρα, για το Θήμιο Την Πέμπτη λέει σου ότι κάνει παρέα με τους φίλους του Και αναλύουν τείχους του Ρέμου Έλα να με Την Παρασκευή λέει κάτι φίλου που του στέλνουν τετραγωνικέ ρίσσε και κάτι πράξει. Τι γίνεται, λέει, κάπου έχει μπλέξατο, δεν υπάρχει μπλέξατο. Εμεί στην Λευκοβολία είχαμε παρανόμου άλλου. Αλλά τώρα αυτό κάπου αλλού έχει μπλέξατο. Εμένα πιο πολύ με ανησυχούν αυτοί οι φίλοι του η Σιριζέη. αυτοί τώρα, τελειώσατε. Α, τελειώσατε. Ναι, ναι, τελειώσατε. Σιριζέησατε. Καταλαβέ. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λούτσουν, πούμε. Κάνε κάτι γιατί κάπου έχει μπλέξατο. Θα το δω, θα το δω, να είσαι καλά. Πε το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. BIRDS <sweak> Γιατί διαστρεβλώνει αυτά που λέω ρε μουνάκι και εσύ και ο καλαμούκι Εγώ δεν ακύρωσα το Μητσοτάκι για αυτό το έργο που έχει παράξει Ο Μητσοτάκι Γαμάι έχει παράξει έργο Έχει τώρα εκεί ένα νούμερο Το οποίο θα του τραβήξει το αυτοί και θα τα φτιάξει με το ταξί να τρέχουν τα γαμοβάν που κάνουν τη δουλειά τη δικιά μας Αυτό είπαμε μα, λάκα Δεν είπα ότι ακυρώνω το έργο του Μητσοτάκι Στα νοσοκομεία γαμάται τα νοσοκομεία Όπου και να πας και ας λέτε στα κομμουνιά τα τίθετα Σύνταξη το γαβρό μου σε δύο μήνε τον έβγαλα Δουλεύει κανεί, ο ορισμό πάει τα μιλώντα! αυτοκίνητα παντού δεν βρίσκεις τα να με μου... δεν θα το Στα μου, γίνεται χαμός του από μου... και εσείς να λέτε ότι η δεν πάει γαμάμαι, ρε, και δέρνουμε. Εγώ από το και δέρνουμε που λες, το δέρνουμε Δεν ψάχνουμε μόνο το Ποιο είναι αυτό ο Κυριάκο και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη στον οποίο αναφέρεται ο κ. Σίλουε. Δεν ψάχνουμε και τον Κυριακό. Α, α ψάχνουμε. Είναι ο Κυριάκο. Αυτό είναι. Όμω να μην... πόσε κουμπαρκέ έχουν και μαθητήρια εκεί κάτω, ο καθένα. Ο καλά. Ε? Πολύ πράγματι. Και εδώ οι πολιτικοί το ίδιο κάνουν. Για Αλέ έχει 10 μαθητήρια. Γιατί να μην έχει. Όσοι ψήφοι είναι. Όσοι είναι. Το 70 άτομα στο χωριό. Α τα ε, Μα χαμός σου λέω τώρα στο σώμα. Χαμός. Να είχα τέτοια Να μου την τα χιλιάρικα έτσι, ε! Δεν είχε, τι να σε κάνω. Φτιάχνει πέμπτο το ευρώ. Πέντε πέμπτο 23 23.237.000 ευρώ. Όλα αυτά μέσω τράπεζα. Νομίζετε. Πόσα ρε μα, Αρκετά. Πόσο. Αρκετά. Ξυγοβόρο, του Εσύ, εγώ. Ε εγώ δεν παίζω. Αποστολή τρέβει. Καλημέρα. Να σου πω έτσι: Εμένα η μάνα μου η Μακαρίτησα μου λέει ένα διατρός Ποιο από του για το ζάχαρο, λέει η μάνα μου. Λέει αυτό σου κληρονόμησε Δεν γινόταν μου πληρώνει και εμένα καμιά φεράρι, τίποτε. Το ζάχαρο και πολύ σου είναι. Και πολύ μου είναι, νε, ρε, φιλε, γα... mm. Για ένα αμάξι πολυτελεία, ένα φεράρι που κατέχω από το 2004. Ήταν 80% <Γυσίες> αριστερός Γρουσούζης, λυπάμαι. Αριστερός, ο απέσιος, ο τεμπίλης, ο καχητικός, ο Γρουσούζης. <Γυσίες> Α, αριστερός πόσο λέει ο φασίστα ο Άδωνης, η συμμορία της μιζέριας. Αυτό, δεν Γρουσούζης <Γυσίες> το είπα. <Γυσίες> Εγώ αυτό. η ελληνική γλώσσα το λέει. Εσύ διαλέγεις τώρα με ποιους θες να είσαι. Να σου πω, ρε φίλε, ο κόσμο ψυχία του ψυχολόγου. Εγώ Αν δεν σημαστεί. τρέχει, όσοι έπρεπε δεν τρέχουνε, θα έπρεπε περισσότεροι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Άκου τώρα να δει. Σα ακούω που λέτε για τον Αλέξη τον Τσίφρα και τι μου ήρθε στο μυαλό. Συμφωνείς, αλλά δεν θυσιάζεις μια κούρσα για να πας, Να πεις. μια ώρα δεν θα κάνω. Εγώ δεν θα περάσω μια κότα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. τι μου θυμίσατε, Ο δεν μου έκανε εμένα μουλλινγκ. Εγώ έκανα μουλλινγκ. Γιατί όμω έκανα μουλλινγκ. Γιατί, γιατί ήμουν μαλάκα από μικρό. Γιατί ήμουν μαλάκα από μικρό και γιατί δεν ήμουν καλό μαθητή. Είναι, είναι αυτό που, είναι που λέμε μα... γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Γεννιέσαι, συμφωνώ. Λοιπόν, δεν γίνεσαι. Λοιπόν, έκανα μουλλινγκ στου καλού μαθητέ. Το τονίζω και το λέω για τα παιδιά που του κάνουν bullying. Παιδιά, αυτοί που σα κάνουν bullying είναι μαλάκες και κοπλεξικοί. Σαν για μένα. Ναι. Έκανα μουλλινγκ εγώ στου καλού μαθητέ γιατί προφανώ του ζήλευα. Εμένα πάντω αυτό μου θυμήσατε. Ακαιριβώς. Ναι, ζηλεύουμε τον Αλέξη, ναι. Γιατί μόνο αυτός έχει ανακαλύψει η Ρήγα στην Εστονία. Εμείς πηγαίνεμε σαν τους μαλακάκες εκεί στη Λετωνία, την παλιά. Κάτι τη Σουνέσκου, κάτι χαζά που έχουνε. Ε, αυτός ξέρει τα μυστικά. Είναι σαν το φίλο αυτό που θα σε πάει στο καλό μπαράκι στην Αθήνα. Ο Τσίπρας είναι αυτός. Γελάτε. Γελάτε, ε. Ξέρει Ρίγα στην Εστονία. Μάγκας. Πάντω και έχω κι άλλη μια παρατήρηση ρε, φίλοι, να σα κάνω τώρα. Με όλη μου την αγάπη, ειλικρινά. Α, έχουμε και παρατηρήσει, μάλιστα. Θα την ακούσουμε κι από πάνω. Ναι, δεν θα τα ακούσει τώρα, κοίταξε κάτι... Λέω, να σου πω κάτι. Τέλο, και τη μαλακία μου, τάξε. Πε την πε, παιδί μου, ελεύθερα τι από μαλακία. εδώ άλλο τίποτα. <laughs> <laughs> τίποτα. <laughs> αυτό τώρα το πράγμα που μα λέγαμε τη ζωή, οκ, okay. κυθαριό, τελείω. Δηλαδή, πραγματικά κόρηνη φάση με αυτό το πράγμα. Ζωή, έχοντα πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μα, μπορώ να κάνω απλό ότι θαυμασμό. Θα χρειαστεί. Sorry. Άρα, μου φαίνεται ότι είναι λίγο too much αυτή η στόχευση. Δηλαδή, οκ, okay, ξέρω εγώ. Εδώ ακόμα να αναρωτιόμαστε ποιο είναι αυτό ο μάκη. Ποιο είναι ο μάκη. Και ποιο είναι αυτό ο κούλι. Ισχύει, αλλά too much είναι και όλη αυτή και η παρουσίαση. Και όλο αυτό το υπερεγώ είναι too much. Και αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αφήσει και ασχολίαστο. Επειδή οι άλλοι είναι λαμόγια. Ναι, η άλλοι είναι λαμόγια, θα πούμε για τα λαμόγια. Αλλά και αυτό το υπερεγώ πού θα φτάσει. Δεν θα διαφωνήσω γι' αυτό και καλάτα τα είχε πει και ο άλλο. Χθε βαρουφάκι και τα λοιπά. Κούλα, αλλά ξέρω εγώ την έχετε παρουσιάσει τώρα μέχρι και ακροδεξιά, φίλε, δηλαδή. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να κάνει να σκεφτεί αυτό το πράγμα στα σοβαρά με αυτή την έννοια. Ότι είναι ακροδεξιά η ζωή ή ότι είναι ακροδεξιό, ξέρω εγώ, τσίπρα ή ο βαρουπάκη. Λούμπερ, στοιχεία είναι σίγουρα. Ε, καλά, δεν είπαμε ότι <χει> είναι ακροδεξιή τώρα, μην τα μπερδεύουμε. Ε, είχε πει ο άλλο μέσα, έχει περασολάρι τα δικά του. Τον αγαπάω για αυτόν. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Και εγώ φέρω αντίλογο. Δηλαδή, συζήτηση κάνουμε. Δεν λέω κάτι αρνητικό. Αυτό Λέρω, σου έλειπε δηλαδή. κιόλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όπω και να έχει το θέμα, θα ήθελα να πω στο Μαρκώνη για το 3 η άτλα. Μάλλον δεν τα ξέρει καλά αυτά τα πράγματα, okay. ο κόμπα τι έχουμε. Δηλαδή έχουμε και πληροφορίε, οκ. Okay. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι έκανε κίνηση το 3AI Atlas, κάπα πύρο σε τριγωνικό ραντάρ. Αυτό δεν τα έχουν πει. Για στείλε μου δύο κάπα ρό από το ραντάρ για 16. Βεβαίω. Κοίταξε, πήγε εκεί πέρα, κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο τώρα. Κάτι άκουσα, θα... το διαλύσανε, το πυροβολήσανε, δεν το πιασα. Κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο και παρέγγελνε πίτσε. Να το. Και περίμενε τη Μαρία. Έχετε πίτσα με φυστικό Αυτό δεν τα έχουν πει και είδατε και τα 3AI Atlas. Είναι δεν τα λένε όμω. Είναι κάποιοι. Και που τα κρύβουνε γιατί δεν συμφέρουν και μαρκώνει δεν τα ξέρει αυτά. Α, στο χέστο. Τέλος πάντων. Ε, δεν τα λέγανε αυτά τα πράγματα και εγώ πιστεύω σαν συνέχεια του τεράστιου ανυπέρβλητου φουσέκη στη σημερινή εποχή είχαμε μια ελπίδα με τον Αφγανιστή Να πάμε στο αυγανιστή. καμπούν. Ο οποίος και αυτός θα μείνει στις μήμες μας για πάντα. Δεν πρέπει να το βρει κανένα. Όχι, ναι, θα είναι μύθο τώρα. Κάτσε γιατί με μπουκομένε. Κατά πια. Ναι, και μου λε, παίρνουν τι άλλε τηλέφωνο και σε καβαντέζουν και γίνει τη μοδά. Ναι, εσύ το έκανε μόδα. Κατάλαβε, είδαν τώρα ό,τι επιτρέπεται, ότι μπορούν. Κώφου του τώρα να τελειώνουμε. Όμως. Ε, πριν να το κόψω σε όλε τότε. Πρέπει να το, το κόψω σε όλε. Σε όλε. Σε μένα θα το κρατήσει ότι εγώ το έκανα, μόδα. Και Τι έγινε ποιο το κάνει μόδα; τι έπανα πει. Κάποιο έκανε εγώ, μόδα εγώ, και τυχαία είχε... τι. Πάει να πει θα τον κάνουμε θεό; Έχω κάνει πολλέ μόδε. Δεν είσαι η πρώτη μου. Α, δεν είμαι και η πρώτη αυτά δεν μου αρέσουν. Μπορού μου, να άκουσα να σα πω κάτι. κλέβουνε του αγρότε με τα λαχεία και όλα αυτά. Θυμάσαι κάποτε που είχαν φορολογικό φόρο λοταρία που πληρώνε με κάρτα και έπαιρνε, ξέρω εγώ, από το κράτο για να ήταν μια κλήρωση. Το θυμάσαι. Ναι. Βγήκε ένα τύπο τότε και λέει ότι μπαίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα ονόματα μόνο και κανένας δεν το ψάξε ποτέ. Mm. Δηλαδή από τότε παίζει να τα τρώγανε. Άντε Ας καλέ, υπερβολέ. Δεν μου λε, μην έρθει αύριο γιατί με Μεθαύριο είμαι απόγευμα. Πού είναι Στον άλλον Ναι, πως το ξέχασα. Κορφού dark story. Κορφού dark story και Και δεν έχουν δει ούτε το Μαρκόνι το ποσί και τρίγωνο βερμό. Δεν έχουν δει ότι τον πρώην υπουργό εγώ άμενα στο Καναδά και για να πάρουμε. Δεν έχουν δει την τύφλα του τώρα. Εγώ θα σου πω. Τα όνειρα του Einstein, αλλά και τοξικού χαρακτήρε Μιλάμε για του νέου σήμερα, εκτό από καράτη. Μιλάμε, μιλάμε και τι καταλαβαίνουμε. Να μάθουν και ψυχολογία λέγεται τώρα. Α, έτσι Η το, το πανένα. Πρέπει να πάρουν, να ε, Δεν είναι μόνο τα καλά. όμω. όμως δεν μαθαίνουμε ah, δεν. Τα ψευδεία κά. Οι να δίνουμε τις συμβολές γιατί έρχονται διακοπές αλλά να πάρουν όλοι το βιβλίο, τα όνειρα του Αϊνστάιν. Αρχίσαμε τα βιβλία κατάλαβα. Αύριο θα είστε δώστες μια ώρα. Ναι. Ναι.